Σαν κλείνω τα βλέφαρα, οι αισθήσεις μου τρελαίνονται. Ό,τι φαντάζομαι, γίνεται ένα με το σκοτάδι και χάνομαι στα μυστήρια μια σεώνιας νύκτας. Σιωπή βάθος και χάος, απόβλητες σκέψεις, άχρωμες θολές. Χωρί τελεία τα βήματά μου, ταξιδεύουν στις ράγες των αποσιωπητικών. Παραφυλάει το φεγγάρι και φωτίζει τα λάθη των σκιών. Αν δεν αγαπούσα το φως, δεν θα είχα τόσες ενοχές για το σκοτάδι.